Μάθημα δέκατο τέταρτο. Δεν παίρνει μπροστά η μηχανή. Δοκίμασε πάλι. Δίπολα. Δεν παίρνει μπροστά σου λέω. Βγες yes, έξω. Άνοιξε τη μηχανή. Κοίταξε. Έχει νερό. Βέβαια έχει. Η μπαταρία είναι εντάξει. Μήπως είναι τα μπουζί και οι πλατίνες. Μα όλα είναι καινούργια. <Ρε> τότε ένα μονομένη. Τι. Η βενζίνη. Α, καλά λες. Ο δείχτης είναι στο μηδέν. Δεν υπάρχει καθόλου βενζίνη. Τι λες. Μπορείς να προχωρήσεις λίγα μέτρα πιο κάτω. Στο πρατήριο; Αδύνατο. Τρέξε να φέρεις ένα δοχείο βενζίνη. Επέκταση. Ανάψε τα μικρά φώτα. Σβήσε τα μεγάλα φώτα. Στρίψε δεξιά στο φανάρι. Είναι μονόδρομος. Προσπέρασε αυτό το πεζό. Δεν έχει διπλή γραμμή. Πήγαινε σιγά μέσα στην πόλη. Μην τρέχεις Άλλαξε το λάστιχο Κράτησε γερά το τιμόνι Βάλε πρώτη ταχύτητα Δεν μπορείς να βάλεις δεύτερη Ξεκίνησε Προσοχή Δεν οδηγείς προσεκτικά Ο αστιφύλακας Στροφή Κίνδυνος Προσέξτε διασταύρωση Πάτησε φρένο Βάλε αέρα στα λάστιχα Το λεωφορείο το φορτηγό. Η μοτοσυκλέτα. Δεν είναι δυνατό να πα στην Κρήτη με το τρένο. Η κρίτη είναι νησί. Παροιμία. Στα λαγματιά, στα λαγματιά γεμίζει στάμνα η πλατιά. Το αυτοκίνητό μου είναι ευρύχωρο και σταθερό. Το αυτοκίνητό μου δεν καίει πολύ βενζίνη. Ο οδηγό αυτό οδηγεί νευρικά. Είναι νευρικό ο διγός αυτός οδηγεί σταθερά Είναι σταθερός ο διγός αυτός οδηγεί προσεκτικά Είναι προσεκτικός ο οδηγό αυτός οδηγεί απρόσεκτα Είναι απρόσεκτος Οι πεζόδρομοι εξυπηρετούν τους πεζούς Οι μονόδρομοι εξυπηρετούν τα αυτοκίνητα Αυτή η στροφή Είναι απότομη Αυτή η διασταύρωση Αυτή η διασταύρωση είναι επικίνδυνη Απαγορεύεται η διάβαση Επιτρέπεται η στάθμευση Ο αστιφύλακας της τροχέας Μου πήρε τις πινακίδες γιατί έκανα μια παράβαση Ο αστιφύλακας της τροχέας Μου πήρε την άδεια οδηγήσεως Γιατί έκανα μια παράβαση Ο αστιφύλακας της τροχέας Μου πήρε την άδεια κυκλοφορίας Γιατί έκανα μια παράβαση Επομένω για 20 ημέρες δεν κυκλοφορώ πάει το αυτοκίνητό του στο συνεργείο γιατί είναι χαλασμένο